Τώρα ξυπνήσαμε Ά, και λίγο καθυστερημένα, γιατί το ξυπνητήρι χτύπαγε, εμείς δεν σηκωνόμασταν. Έχει κρυώσει και λίγο καιρός. Ωραία είναι, εδώ στην αυλή, με το φως να περνάει από το παράθυρο, να μας θυμίζει ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και θα παραμείνουμε ζωντανοί γιατί έχουμε να δώσουμε εδώ πέρα ένα αγώνα για ενημέρωση. Θα είμαστε παρέα σα για κανα δύο ώρο με τα θέματα που συλλέξαμε από όλη την εβδομάδα και την εμπνεύση που είχαμε. Ναι, πολλά τα θέματα. Ξεφεύγοντας λίγο από, τον, από το φόρτο του ωρου μέσα στην ε, δισογραφία της εβδομάδας κάτι σαν ε, ψυχοθεραπεία για όσους δουλεύουν τέλος πάντων Θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι να μας θυμίζει ότι είμαστε αθλητές μέσα σε αφ, εβδομάδες που περνάμε και μετράμε μέρες να φτάσει αυτή η Κυριακή επιτέλους να πάει δύο η ώρα το μεσημέρι, 2 και τέταρτο και να τα πούμε Κυρήγητα, σπάστα ένα τζάμια, άμαξια μαγάζια Κι ο Πατσος να σε κυνηγάει σαν τρελα Αυτό ρε μάκα, είναι αθλητισμός Κι ο Πατσος <στοί> να σε κυνηγάει σαν τρελα Αυτό ρε μάκα, είναι αθλητισμός Υπηρετήριο σαν τρελό αυτογεμάτα, είναι αφλητισμό. Θα να σε κοιμητά. Υπηρετήριο είναι Πάμε στο πρωτό. Το πρώτο θέμα για σήμερα. Μπήκαμε έτσι λίγο δυναμικά αθλητικά αλλά... ...θα συνεχίσουμε με τις θεματικές μας τώρα. Λίγο να ξυπνήσουμε ήταν αυτό. Άλλο ένα εργατικό δυστύχημα. Μ'άντεψε. Κάθε εβδομάδα. Στο νησάπα αυτή τη φορά. Κάθε εβδομάδα. Τα ίδια και τα ίδια. Και πόσα, και πόσα δεν βγαίνουν στην επιφάνεια από ατυχήματα. Ε? Είχαμε και στο Βόλο ένα ενός οικοδόμου. το Να, ναι, θα συλλέξουμε πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εκπομπής και θα σας μεταφέρουμε. Πάμε στον ISAP. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες, στη γραμμή 1, στο σταθμό ισαπ Αγίου Νικολάου. Όταν ένα μηχάνημα που χρησιμοποιούταν για τη λίγανση των γραμμών, τέθηκε εκτός ελέγχου αναπτύσσοντα μεγάλη ταχύτητα ε, οι δικηγόροι μιλάνε για 100 χιλιόμετρα την ώρα, τα συστημικά μέσα μιλάνε για 50 χιλιόμετρα την ώρα. Και οι πέντε εργάτε που ήταν πάνω προσπάθησαν να πηδήξουν από τον εφιάλτη η ε, μηχανή που δεν, δεν λειτουργούσαν τα φρένα τη, ούτε το βοηθητικό σύστημα απέδηση. Όπω λέγεται, συγκρούστηκε με ένα βαγόνι. Το βαγόνι το είχε τοποθετήσει εσχεμένα η στάση, το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων ώστε να σταματήσει την ανεξέλεγκτη μηχανή όπως λέγανε οι οποίοι αν δεν χτυπούσαν στο βαγόνι θα έφτανε στον πύρεα δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό οι τρεις κατάφεραν να επιδείξουν αλλά οι δύο δεν πρόλαβαν ο ένας τραυματίστηκε σοβαρά και ο άλλος απεβίωσε, το όνομά του ήταν Πέτρος Γιάμαλης 41 χρονών ε, Το μηχάνημα ήταν εργολαβικό Τι σημαίνει αυτό Η στάση είχε προϋπολογίσει το έργο Σε 5,16 εκατομμύρια ευρώ Μάλιστα το είχε ζητήσει Μιας και ήταν ένα έργο που αφορούσε την ασφάλεια Των εργαζομένων ε, Η εταιρεία που πήρε το έργο Μια γερμανική εταιρεία η οποία αν μπορώ να δω καλά το όνομά της να διαβάσω καλά το όνομά της λέγεται Σβερμπάου GMB Plus με έδρα στη Γερμανία ξαναλέω πήρε το έργο που η στάση είχε κοστολογήσει 5,16 εκατομμύρια με 4,36 εκατομμύρια δηλαδή 15% κάτω μπορείτε να αναρωτηθείτε πως είναι δυνατόν ένα έργο να... να μπορεί μια εταιρεία να μπορεί να κάνει μια τέτοια έκπτωση, έτσι. Και φυσικά η απάντηση είναι με μειώνοντας τους εργαζομένους, την ασφάλεια και όλα αυτά. Τι συντηρήσεις που θα πρέπει να γίνουν, με... όλα αυτά. Τα σαπάκια που, που φέρνουν για να δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Εν τω μεταξύ... Αυτό είναι το... Αυτό είναι αυτό που πληρώνουν χρόνια οι εργάτες, ότι οι κακές συντηρήσεις που γίνονται για να... γιατί διάφορες εταιρείες θέλουν να κάνουν οικονομία στις συντηρήσεις και κόβουν συντηρήσεις και δεν τις κάνουν ή δεν τις κάνουν σωστά ε, για να μειώσουν το κόστος τους. Ναι. Έρχεται και πέφτει πάλι πάνω μας. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ πράσινη εταιρεία. Δηλαδή στην ιστοσελίδα της δεν αναφέρει πουθενά κανένα εργατικό δυστύχημα φυσικά ούτε και αυτό που έγινε στον Πειραιά ποιος ξέρει από πίσω της τι έχει και μάλιστα πρώτο πρώτο η Μούρη έχει ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την προστασία του περιβάλλοντος και αυτό επαινείται για τις οικολογικές μεθόδους που χρησιμοποιεί Παράδειγματος χάρη, χρησιμοποιώντας μηχανές φιλικές προς το περιβάλλον. Μάλιστα, μηχανές φιλικές προς το περιβάλλον. Που... Χωρίς φρένα. Χωρίς φρένα, ναι. Μάλιστα, εν τω μετάξυ, το αυτό που βγήκε μετά το δυστύχημα, είναι ότι είχαν γίνει και άλλα τέτοια αντίστοιχα συμβάντα. Και μάλιστα, με τη συγκεκριμένη μηχανή και με το συγκεκριμένο αίτιο τους ε, τελευταίους δύο μήνες δηλαδή συγκεκριμένα τον Αύγουστο η ίδια μηχανή είχε εκτροχιαστεί λόγω του ότι δεν πιάσανε τα φρένα Σίγουρα σε μια αντιδικοποίηση της εργασίας ε, αναγκάζεσαι κι εσύ σαν να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο εργαλείο χαλασμένο φτύνο ε... αλλά οικολογικό στο βωμό του κέρδους Κάποιες λίγες κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι με στάση εργασίας, ιδιαίτερα στην Παρασκευή 19 Νοεμβρίου. Δεν γνωρίζουμε τι προτίθεται να κάνουν οι εργαζόμενοι. Υπήρχαν, νομίζω, εργασία, εργασίας. Ε, νομίζω υπήρχε και μία μέρα απεργίας. Ε, υπήρχαν αιτήματα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς φαίνεται να εξελίσσεται σε μόνιμη στήλη της εκπομπής τα εργατικά δυστυχήματα. Ε, και την εβδομάδα που μας πέρασε, συνολικά έχουμε τρία, να πούμε. Ε, είναι το συγκεκριμένο στον ΙΣΑΠ, είναι η νοσηλεύτρια Μάρια Σπάθη, και είναι και το εργατικό δατύχημα στο Βόλαιο. Ε, τέλος πάντων θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Θα ακούσουμε το Ατική Βικτόρια από Οδό 55. Έτσι. Στην... Ε, Στην μνήμη του εργάτη, το όνομά του, Πέτρος Γιάμαλης, 41 χρονών. Ο... Απεσταλμένο μας στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ε... Έκτακτη ενημέρωση κατά τα ξερά σας από τις καταλήψεις Κατάληψη Στέκης στο βιολογικό Αν νομίζουν θα παραμείνουμε άπραγα στην εκένωση του Στέκιου Και τη μετατροπή του σε αίθουσα αναμονή γελιούνται Καλούμε τον κόσμο του αγώνα στην υπεράσπιση της κατάληψης και στη διοργάνωση δράσεων αλληλεγγύη. Το στέκει στο βιολογικό, κατάληψη θα μείνει. Την 5η 18 Νοέμβρη παρατηρήσαμε στο στο χώρο του ΦΟΑΓΕ του βιολογικού ΑΠΙΘΙΤΑ με την τοποθέτηση γυψοσανίδων που απέκλυσαν το μισό χώρο τη τουαλέτη του Ισογείου και το μεγάλο μέρο του ΦΟΑΓΕ, αφήνοντα ένα διάδρομο μεταξύ των δύο εισόδων του κτηρίου. Μάλιστα, φρόντισαν να τοποθετήσουν ευδιάκριτα σημάδια χ σε τίγους περιλαμβάνοντας και αυτών του στεκιού προμηνύοντας την κατεδάφισή τους μετά από σχετικές σχετική έρευνα στο διάβια διαπιστώσαμε την ανάθεση έργου εσωτερικές διαρρυθμίσει χώρων ισογείου κτηρίου βιολογίας για τις ανάγκες της στέ σε εργολαβία στι 16 του 2021. Το, το χρονοδιάγραμμά του προβλέπει ότι το έργο πρέπει να παραδοθεί σε διάστημα 16 μηνών από την ανάρτηση υπογραφή τη συμφωνίας. Από ό,τι φαίνεται, εργολάβοι Μπάτση και Πριτάνη ανέλαβαν ήδη δράση. Αν νομίζουν ότι θα παραμείνουν μάπραγα, την εκένωση τη ΣΤΕΚΙΟΥ και την μετατροπή του σε αναμονή, γελιούνται. Αυτό από τη Θεσσαλονίκη, σαν Εντάξει, τον... να, να πούμε ότι το στέκι βιολογικό έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά γενικά. Είναι πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, έλεγα, στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον δύο. Ε, με πάρα πολύ πολιτιστικό έργο. Και όχι μόνο. Ε, πολλές ε, ομάδες βρήκαν στέγη εκεί. Στο μυαλό μου έρχεται η τέρα μετά την εκένωση της Αυτά και ας προχωρήσουμε τώρα σε κάποιες άλλες ειδήσει που έχουν να κάνουν γενικά με ακτιβιστικά θέματα και έχουμε συγκεντρώσει Θα πάμε στην παρέμβαση Πρώτα 20, ναι. Θα πάμε στην παρέμβαση που έγινε στο σπίτι του Υπουργού επικρατίας του Γέρα Πετρίτη Καλό παιδί κι αυτός Άλλο ένα καλό παιδί κι αυτός ε, και θα διαβάσουμε. Τι άλλο σο είναι αυτό. Κά, κάτι. Ναι, κάπου είναι και αυτό. Κάτι θα τζάκι έχει. Τζάκι από καλό τζάκι. Μέχρι και μπατζανάκι δεν σε εξυπηρετούν. Θα τον στείλει σίγουρα το τζάκι του, αν δεν είχε από πριν. Ναι, σίγουρα. Αν δεν ανήκει στο ήδη υπάρχον τζάκι, θα φτιάχνει ένα δικό του. Για Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από το κείμενο που αναρτήθηκε στο Indy Λοιπόν, και έτσι λίγο εστιάζει αυτό το πελάτιακο-παύρα στο συγγενολόι, τέλο πάντων, στο τζάκι που λέμε. Λοιπόν, το πλούσιο βιογραφικό του Γεραπετρίτη είναι μία μερι... μερίδα από τα ίδια ό,τι συναντάμε κάθε φορά ψάχνοντας πληροφορίες για το ποιον για το ποιον των πολιτικών διαχειριστών της χώρας. Ακδομαϊκή πορεία περιοπής. Βαθιά διαπλοκή με το κράτο. Πες το ισχυρέ Εκλεκτικές ισχυρές, πε, ισχυρές πλάτες, λεφτά και ένα σωστός γάμος. Η σύζυγος του Υπουργού Επικρατείας Αλεξάνδρα Γουρζή είναι επίσης δικηγόρος και επικεφαλής της Δομικής Εκπροσώπησης της αε, ε, Ρυθμιστική Αρχιένέργειας. Να τα τα αιωλικά. Ο πεθερός του Υπουργού Επικρατείας Μιχάλης Γουρζής είναι εκλεκτό αντιπρόεδρος του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα και γενικότερα από το 2002 είναι ανότατο διοικητικός στέλεχος και εκτελεστικό μέλος των, των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών Τέρνα Ε και ΓΕΚ Τέρνα Ε. Η συνέχεια είναι ευκόλως εννοούμενη, Γιάννη Σκερνάη και Γιάννη Σπίνη. Η κυβέρνηση νομοθετεί σχετικά για να παρακάπτονται τα εμπόδια, περιβαλλοντικά, ε, κοινωνικο-οικονομικά κουλουπού κτλ, κτλ και η ΡΑΕ δίνει τις άδειες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ γνωμοδοτώντας και εγκρίνοντας την τοποθέτηση αιωλικών πάρκων από τις εταιρείες όπως η Τέρνα η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην εγχώρια αγορά τον ΑΠΕ με άλλα λόγια η κόρη αδειοδοτεί έργα εταιρίας στην οποία αντιπρόεδρος είναι ο πατέρας της και το δρόμο τον ανοίγει ο Γεραπετρίτης απομακρύνοντας όποιο νομοθετικό ή γραφειοκρατικό κόλλημα λόγω της θέσης του ως Υπουργό επικρατείας Ο Γεραπετρίτης αναγκαστικά εκτίθεται στη δημόσια σφαίρα και τους τελευταίους μήνες έχει δείξει σε όλους το αποκρουστικό του πρόσωπο σωρία δηλώσεων Σύμφωνα Συγγνώμη. σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο για τη ραδέα αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων κορονοϊού, ευθύνεται η διενέργεια μεγάλου αριθμού τεστ και όχι η παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κρίση με την ίδια, με την ίδια ανεκδίκητη λογική παλαιότερα δηλώνει ότι αν είχαμε περισσότερες μέθ θα είχαμε και περισσότερους θανάτους καλά Α, τώρα θυμηθήκα τώρα ποιος είναι από αυτό ενώ δεν δε βλέπει, προ... δε βλέπει κανένα πρόβλημα στο να υπάρχει αναμονή 25 και 30 ώρες για μία κλείνη μεφ. Τέλος πάντων... Όχι, Φιάλτη εννοούσα που τον σκέφτηκες, που τον έβαλες εικόνα στο μυαλό σου. Ναι, δεν έκανα, δεν έκανα. Ναι. Συμβαίνουν και αυτά, δεν έχουμε πάρα... Γιάννης ώρα. κερνάει Γιάννης Πίνη λοιπόν. Ωραίο, αυτό το συγγενολόγει ωραίο, καλά πάει, ναι. καλά δουλεύει. Μία πολύ καλωστημένη επιχείρηση και μία λασαγράδα φαμίλια εδώ στην Ελλάδα που χρόνια τα που χρόνια παίρνει με τέτοιους τρόπους. Πάμε σε κάποια άλλα θέματα. Παραμένουμε στην Ελλάδα. Το μαύρο συνδικάτο ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση μαβαριοπούλες σε δύο τράπεζες σε Δάφνη και Χαλάνδρη πριν δύο μέρες. Ως πράξη στα δύο συντρόφια Ματαράγκα και Καλατζίδη που δικάζονται στις 25 Νοέμβρη. Επίσης, χθες είχαμε άλλες δύο σπάσιμο-σπασιματικές σπάσιμο, στην Εθνική Τράπεζα στο Εγάλιο και στην Αλφα Μπάνκ στην Ηλιούπολη από αλληλεγγύους που δημοσίευσαν τη δράση τους. Γράφοντα κανένα μόνο στα χέρια του κράτου, αλληλεγγύη του, καλατζίδι και ματαράγκα. Τώρα, πάμε στο εξωτερικό, στην Ιταλία. Στην Ιταλία, όπου έχουμε μια νέα κατασταλτική επιχείρηση που ξεκίνησε στι 11 Νοεμβρίου τα ξημερώματα, όπου είχαμε μια συντονισμένη επιχείρηση των ειδικών μονάδων των Καραμπινιέρη σε πολλέ πόλει τη Ιταλία, πάνω από 6 συλλαμβάνοντας α, έξι συντρόφους βέβαια το συλλαμβάνοντας α, εισαγωγικά γιατί ο ένας ήταν ήδη φυλακή και ο άλλος α, φορούσε βραχιολάκι παρ' όλα αυτά μπήκαν στα σπίτια πάρα πολλών συντρόφων συνέλεξαν στοιχεία και οι κατηγορίες συνασπίζονται γύρω από την αναρχική προπαγάνδα και συγκεκριμένα δημοσιεύσεις στην εφημερίδα Βετριόλο και στις ιστοσελίδες ε, roundrobin.info και blogs, και οι δύο σελίδες κατέβηκαν. Ε, συγκεκριμένα μέσω αυτών των μέσων, τα συντρόφια κατηγορούνται για δόμηση ή συμμετοχή σε ανατριπτική οργάνωση και ενθάρρυνση διάπραξης τρομοκρατικών δράσεων ενάντια στο κράτος. Η επιχείρηση αυτή αποκαλείται Σιμπύλα. Να τι ήταν η Σιμπήλα. Στο... Μετά. Ε... και πάμε στην Ισπανία όπου την ίδια μέρα κάθε χρόνο από το 2007 αντιφασίστες μαζεύονται κάνοντας χρήση δεκάδων φωτοβολίδων κάνοντας την μέρα για να τιμήσουν τον 16χρονο αντιφασίστα Κάρλος Παλωμίνο που δολοφονήθηκε από φασίστες το 2007 το πανό που αναρτήθηκε αναφέρει τα ονόματα των δολοφονημένων αντιφασιστών στην σύγχρονη ιστορία στην σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία μεταξύ των οποίων και του Παύλου Φίσα. και πάμε και λίγο πιο κοντά στο χρόνο και προς τη Μόσχα προς τη Ρωσία να πούμε ότι στις 16 στις 16 Νοέμβρη είναι και η επέτυση από τη δολοφονία του αντιφασιστα Ιβαντ Κρουτόρσκη, ε, ε, δεν το διαβάζω καλά, να πούμε και λίγο λόγια για τον Ιβάν, η Βάνια, όπως τον χωνάζανε. Ε, ο Βάνια ήταν ένας πολύ μάχημος αντιφασίστας, οι φασίστισοι του την είχαν στήσει τρεις φορές στο σπίτι του, ώστε να το χτυπήσουν με μαφιόζικο τρόπο. Στην τρίτη βέβαια τα καταφέρανε με όπλο, ε, ο Βάνια ήταν οργανωτής πολλών αντιφατουρνών πολεμικών τεχνών στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Ε, ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός και είχε επίσης για τα δεδομένα της Ρωσίας μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Ε, και λόγω της δύσκολης κατάστασης στη Ρωσία ο Βάνια ήταν αρκετά διπλωμάτης. Στους Σταλινικούς έλεγε ότι είναι αναρχικός, στους τροσκιστές έλεγε ότι είναι Σταλινικός εντάξει, δύσκολο, δύσκολο πεδίο η Και να πούμε ότι δεν κοιμότανε σπίτι του λόγω του φόβου κάποιες επίθεσης από τους ναζί αλλά δυστυχώς μετά από πολύ καιρό αφού πήγε σπίτι του του έγινε η μοιραία επίθεση η σύντροφή του για να, τον τιμή, για να τιμήσουν τη μνήμη του Βάνια εκτός ότι δειράνε πολλούς φασίστε. είχαν έτοιμα ο Βάνια να ενταφιαστεί μαζί με τους πεσόντες του κόκκινου στρατού, τιμώντας έτσι και την αντιφασιστική δράση του. Πράγμα όπως ήταν αναμενόμενο έλαβαν αρνητική απάντηση από τις ρώσικες αρχές. Αλλά η σύντροφοί του αφήσανε λουλούδια στην αιώνια φλόγα στη Μόσχα μνημείο για τους πεσόντες του αντιναζιστικού πολέμου. Και θα πάμε... Πριν πάμε... Να... Πριν πάμε. Ναι, πριν πάμε να βρήκα το τι σημαίνει Σίβυλα στη μυθολογία. Η Σίβυλα ήταν μια γυναίκα με μαντική ικανότητα που προφύτευε αυθόρμητα χωρίς να ρωτηθεί. Δηλαδή δεν ήταν σε κάποιο μαντίο που πηγαίναν οι πελάτες να ρωτήσουν τι γίνεται. Ε, μια αυθεντική δηλαδή μάντισα που περιερχόταν σε έκσταση και... Uh, μιλούσε για τα μελλοντικά συμβάντα που συνήθως ήτανε δυσάρεστα ή φοβερά. Ας ελπίσουμε το ότι διαλέξανε αυτό το όνομα οι καραμπινιέροι των Ιταλών, γιατί uh, μαντέψανε τα δυσάρεστα και φοβερά που έρχονται για τα κράτη τους. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο... Θα πάμε στο Μόσκο Μπερκείτη, οι οποίοι κάνανε και μία ανάρτηση σχετικά με τον Ιβάν μέσα στην εβδομάδα. Ε, και θα ακούσουμε το Πράβδα Πράβδα Τι είχε κι άλλο στις Вот Нас здесь осознать эту вещь так же легко. Как держать и есть, соглушить ее. никаких врагам не ни по зубам, тот открывал ее. а от тебя ответ и знаешь сам Дела услышать правду. Вот она здесь Осознать твою вещь, так же легко. Как держать и есть, соглушить ее. никаких врагам не ни по зубам, тот скрывал ее от тебя. Больше чем идейцев, пороков много Каждый знает врага, укажет он дорогу Класс Рога, зовущего на смертный бой Тот, кто наживется на смерти, смеется над тобой И власти без смерти боль Выполняй роль, толкает тебя в пропасть навязчивый контроль, качаются бедой Игры не разумных деток, куклам он доволен Брездой так. кому нужна эта война? Все против всех, прежде чем ударить ближнего Посмотри наверх, смертный грех, смех над чужим горем Веками вся страна поглощена кровавым морем Немного Ты размышлений не лишнее, что ты можешь изменить А Ты ведь сам мне еще но гордый летый духом чертый Все от питов до политников харкают Твое дело услышать правду Вот она здесь Осознать эту вещь Так же легко Как и Есть, заглушить ее Никаким врагам не по зубам То скрывал ее От тебя Свет узнаешь Са дело слышать правду Вот она здесь Осознать Водку весь так же легко Как и Есть, заглушить ее Никаким врагам не по зубам, то скрывал ее от тебя На мира. Так было, есть и вечно будет Меняются названия режима, но не люди Жируют на крови правители, врут сути Сиди жди, пока принесут права на блюде Ред про глобальный заговор, наскучат до сего и главный враг, лень, страх, нежелание работать без розовых очков, расширенных зрачков Принять мира не утопии, давно затертые дады. А вот, а не учиться защищать, за кого в ответе Но легче самому отдаться в иллюзии сети Бунтовать на кухне, воевать в интернете Теории террора, вкачивать в мозги дети. Забай во имя класса или расы Кто-то подыхает в крови, кто-то снял газ Человеческие массы, знамена, грохот, лая История не любит тех, кто её не знает Дело услышать правду, вот она здесь Осознать эту вещь, так же легко Как дышать и есть, заглушить её Никаким врагам не по зубам, кто её От тебя от ты знаешь что Дело услышать правду, вот она здесь Осознать плохую вещь, так же легко Как дышать и есть, заглушить её И каким врагам по зубам постывал ее а тебя, ответ и сам Επιστρέφουμε να σας πούμε κιόλας ότι πριν που αναφέραμε για το Γεραβετρίτη πρέπει να αναφέρουμε και ότι η Τίνος καίγεται. Ε, η Τίνος όπου οι κατοικοί χρόνια τώρα ε, αποκλείουν το λιμάνι για να μην περάσουν τα αιωλικά, για να μην στηθούν αιωλικά πάρκα πάνω στο νησί. Έχουμε αυτή την περίοδο μία όχι και τόσο... Αναμενόμενη φωτιά για τα, δεδομένα, για τα δεδομένα της εποχικότητας που μπαίνουν οι φωτιές συνήθως. Όλος ε... τυχαίως αφορά το ίδιο μέρος που θα στηθούν οι ανεμογεννήτριες. Και πάμε παρακάτω, πάμε, πάμε στο προσφυγικό. Στο προσφυγικό, αρκετά θέματα γύρω από το προσφυγικό. Α... Το προσφυγικό το οποίο είναι ένας προνομιακός χώρος για τις κυβερνήσεις γενικότερα όταν θέλουν να αλλάξουν παιχνίδι και να συσκοτήσουν τις μάζες με δόση με τρόμου όταν το θέλουν. Ε, γίνεται σταδιακά όπως ε, όποιοι παρακολουθούν και όποιες παρακολουθούν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης μια εργαλειοποίηση των ανθρώπων που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα από τον νεύρο, όπως και έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, τη στιγμή που ανακοινώθηκε η επέκταση κατά 35 χιλιόμετρα του υφιστάμενου φράχτη, είναι περίπου ο διπλασιασμός του υφιστάμενου φράχτη, να το νατοικού τύπου να τονίσουμε στον νεύρο, αλλά και την εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού το Νατοϊκού τύπου σημαίνει διπλές, ναι. διπλή περίφραξη. Ναι. Δημιουργείται μια λεωρίδα στη μέση. Mm -hmm. ε, και εκτός από αυτό, πολλά φράγκα έδωσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις ευλογίες τους ε, για να αγοραστεί τεχνολογικός εξοπλισμός επιτήρησης. Λέει ας πούμε. Πολλά, πολλά μιμιέ χρηματοδοτούμενα από κράτο και κεφάλαιο μιλούν για ένα νέο εύρω που είναι πρώτον πυλών και συγκεντρώσεις μεταναστών στα σύνορα στην πλευρά της Τουρκίας. Και με αφορμή και αυτά που γίνονται και όλα στη Λευκορωσία κάπως περνάνε σε αυτό το θέμα συνέχεια Έτσι είναι. Εργαλειοποίηση δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και στη Λευκορωσία. Άλλωστε είναι η ίδια οδός συγκεντρώνονται λοιπόν στα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία από το ίδιο δουλεμπόριο που περνά μέσα από την Τουρκία και φρικάρανε οι ευρωπαϊκές χώρες και καλά παρόλο που τα νούμερα είναι λίγα έτσι μιλάμε για 3 με 4 χιλιάδες τα νάστες που με την ευλογία της, της Turkish Airlines βρίσκονται απευθείας στην Κωνσταντινούπολη από την Κωνσταντινούπολη στο Μίνσκ της Λευκορωσίας και από εκεί είναι μια ανάσα από τις δίθεν εύκρατε οικονομικές ζώνες της Ευρώπης. Ε, θέλω να πω λίγο ότι, ότι γενικά χρησιμοποιώ τον όρο μετανάστες και όχι πρόσφυγες, όχι για κανένα άλλο λόγο απλά δεν θέλω να μπω στην λογική ε, το, το να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε μετανάστες και πρόσφυγες Έτσι, ο πόλεμος είναι παντού είναι μέσα, ε, μέσα στις δημοκρατίες τους μέσα στις εύκρατες ε, ζώνες οι άνθρωποι διώκονται ε, είτε πέφτουν από, είτε πέφτουνε βόμβες είτε δεν έχουν ψωμί να φάνε και ε, δεν χρειάζεται να μπούμε στο τρυπάκι να διαχωρίζουμε αυτούς που πρέπει να μπουν να πάρουν άσυλο χαρτιά δεν ξέρω τι ε, και είναι πρόσφυγες και στους άλλους που, που δεν πρέπει και είναι μετανάστες. Ε, τέλος πάντων ασκήσουμε στη Λευκορωσία όπου, όπου εντάξει όπως θα το κάνουμε έχει ένα εχθρικό προ τη Δύση καθεστώς δίθεν τουλάχιστον και για ε, εβδομάδε στα μέσα μαζικής εξαπάτησης μας πουλούσαν το παραμύθι των πολιτικών εξόριστων που τρέχουν να φύγουν από τη δικτατορία του Λουκασέν αυτό νόμιζα και εγώ, ας πούμε, μέχρι να δω λίγο πιο, ε, πιο αναλυτικά, ας πούμε, το τι συμβαίνει. Ε, ενδεχομένως να υπάρχει μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων με αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά οι περισσότεροι είναι άνθρωποι κυνηγημένοι από το κεφάλαιο και τις βόμβες που χρηματοδοτούν ή ρίχνουν έμεσα ή άμεσα οι δυτικές χώρες ή αυτό που λέμε ανεπτυγμένος βορράς. Δηλαδή, η μεγαλύτερη δυτικε χωρε η αυτο που λεμε ανεπτυγμενο βορρας δηλαδη η Κούρδοι, Κυρίως Κούρδοι, Ράκινι κυρίως. Σύριοι και... άνθρωποι από την Ιεμένη. Ναι. Λοιπόν... Τώρα στα σύνορα υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να πλησιάσει στα σύνορα. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για τη δράση των, του στρατού ε, εκεί... Uh, δακρυγόνα είναι σίγουρο και uh, ότι πετυούνται και άλλα uh, σε εισαγωγικά μη θανατηφόρα όπλα uh, υπάρχει και εκεί ένα τεράστιος φράχτης και αυτός είναι ατοικού τύπου ας πούμε άλλωστε απέναντι βρίσκεται το, το δέος uh, της ανατολής του κόκκινου γίγαντα καπιταλιστικού Τη Αρκούδα. Ναι, σωστά. Τη Οπονομαζόμενη. Ναι. Η Αρκούδα απέναντι στο γερά... στα γεράκια. Ξυπνάει και ο τίγρης. Λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει με όρου υβριδική επίθεση που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Λευκορωσία. Έτσι. Και. Πάνω κάτω ο ίδιο λόγο που χρησιμοποιούσαν και τότε με τον Εύρο. Ναι. Άλλο, βέβαια το, το ζήτημα είναι ότι από αυτή τι γίνεται από αυτήν την υβριδική βρι, επίθεση Έχουν πεθάνει 8 άτομα όντω πρόκειται για μια επίθεση Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα Έτσι, για να ξέρουμε τι να λέμε Και, και όσο για τους Κούρδους, από το Ιράκ είναι μια φοβερή κατάσταση που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό εκεί Όπου ελέγχει τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Ένας αχυρό, αχυράνθρωπος της Αμερικής και της Τουρκίας. Εν ονόματι Μπαρζανί. Μαστίζεται η χώρα από φτώχεια, από δικτατορία, από ανεργία και βία. Ε, αυτά. Εντάξει, θα... Προχωρήσουμε στο... Είναι τα δικά μας τώρα, <laughs> τα, δικά... <laughs> τα δικά μας εδώ στο Ελλαδιστάν, στο Μαλακιστάν που λένε και οι μετανάστες που έρχονται εδώ πέρα. Ε... Για την πανδημία να πούμε. Πιάστο, νίκαι, για πες. Ή Έχω... να πάμε πρώτα στο κομμάτι. Ε... Έχω δύο-τρία θεματάκια τώρα εδώ. Το ένα είναι ένα αυτοκινητικό, το... έτσι να το πούμε στα γρήγορα αυτό, που έγινε στο Νεύρο. Που μετέφερε ένα βάνε α, μετανάστες και για άλλη μια φορά α, με το που οι βάτσι το είδαν ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα α, με αποτέλεσμα να τραπεί και να τραυματιστούν σοβαρά έξι άνθρωποι στο σουφλί του, στο σουφλί του Εύρου έγινε το σκηνικό έχουν σκοτωθεί δεκάδες μετανάστες με αυτόν τον τρόπο και έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ένα... ένα ανθρωποκυνηγητό βλέπουμε ότι υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους, από... την Ανατολή ως και τα σύνορα... και ακόμα και αν τα περάσουνε, συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό... με διάφορους άλλους τρόπους... Ε, θα σταθούμε δίπλα τους, με όποιο τρόπο μπορούμε. Ναι. Θα είμαστε δίπλα τους, με όποιο τρόπο μπορούμε. Κυνηγητό που... που, που δεν είναι, γίνεται μόνο από τους μπάτσους, αλλά και από τα δικαστήρια και για τους αλληλέγγυους. Ε, στη Λέσβο είναι δύο δικαστήρια, ε, σχετικά με το μεταναστευτικό. Το πρώτο αφορούσε το φιάσκο με τις συλλήψεις 24 ανθρώπων που εργαζόταν στην οργάνωση ERCI και κατηγορήθηκαν για διακίνηση, κατασκοπία και εγκληματική οργάνωση αντιμετωπίζοντας 8 χρόνια. Η κυβέρνηση ήταν η αριστερά, Α, έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Διώχθηκε η μοικιώνα που είμαι εδώ, διώχθηκαν οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Ε, οι διώξει έγιναν στα πλαίσια ελέγχου όσων ελέγχαν την εγκληματική δράση του λιμενικού και της Frontex στο Αιγαίο και καταφέρανε συστηματικά να κρατήσουν μακριά αυτά τα ενοχλητικά μάτια όχι μόνο της ERCI έχουμε και πολλές άλλες περιπτώσεις που προχωρούσαν σε καταγγελίες ε, της δράσης των λιμενικών Συνταρακτικά στοιχεία γράφανε οι εφημερίδες, για κατασκοπία, δεν ξέρω εγώ τι, όλα σάπια, δεν αποδείχθηκε τίποτα, άνθρακας, ο θησαυρός και κατασκευασμένες οι πληροφορίες, αναβλήθηκε η δίκη, γιατί ο ένας κατηγορούμενος είναι δικηγόρος, οπότε θα πρέπει σύμφωνα με τους νόμους τους να δικαστούν απευθεία σε εφετείο. Από και για το άλλο δικαστήριο. Πέστα. <laughs> <laughs> <laughs> <Πες laughs> το μόνο κομπάνια. Το, ε, το άλλο αφαιρούσε τις διώξεις σε Κούρδων και Ιρανών που διαδήλωσαν ε, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Μυτιλίνη το, το, το 2018 πριν την κατάληψη των ε, γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε εδώ στο νησί ε, ε, και κατηγορούνταν για διατάραξη κοινής και απίθια Και αυτή η δίκη αναβλήθηκε. Και έχουμε και μια υπόθεση παρακολούθησης δημοσιογράφων α, της σελίδα Solomon από την Ape που αιτία φαίνεται να είναι ένα ρεπορτάζ για ένα 12χρονο από τη ΣΥΡΙΑ που κρατούνταν στην ε, ΚΟ, στις φυλακές όμως ε, της ΚΟ, το λεγόμενο προκεκά, στις φυλακές για μετανάστες ε, και το άρθρο αυτό δημοσίευε τις ε, ζωγραφιές του 12χρονου παιδιού όπου ήτανε είναι πραγματικά συγκλονιστικές και αυτός σίγουρα ήταν ένας πολύ σοβαρός ρόλ λόγος ε, για την ΕΥΠ να παρακολουθεί τη δράση των συγκεκριμένων δημοσιογράφων Σε δουλειά να βρίσκονται κι αυτοί ήταν το μέρο γκάματος να βγαίνει παρακολουθούν δημοσιογράφους παρακολουθούν την καθημερινότητά μας και ανταλλάζουν απόψεις σχέδια σε βάρος το μας, θα ακούσουμε ένα κομμάτι λοιπόν που λέγεται «πουλιά πάνω από τη θάλασσα». Γιώργος Χρήστο Δουλάκος, «Utopia Head-Up». want to go out. I have my wife in Germany. All people, children, children, children, they don't have shelter, no blankets, they are gone. <laughs> Κάτω απ' τη βάρκα μη μας βρει Προς ηλεκτεριά πίσω τα κελιά Κι η μαφία μόνη επιλογή χωρίς χαρτιά Κυνέκες και παιδιά ναι Προς ξένη θυά να Προ την ελευθερία. Είναι ταξίδι, μαγρινό σε άλλη πολιτεία. Στέκομαι πάνω σε παλιά φωτογραφία. Το σπίτι μάθησα, πίσω κι είναι σαβία. Την οικογένεια αποχαιρέτησα και κολυμπάω σε τρικυμία. Ταξιδευτή στο αγνωστό, πέτα μακριά. Δεν ξέρω πότε θα γυρίσω πίσω ξανά. Ξεραχώματα, ποτίζω με το δάκρυ μου στη γη. Η μοναξιά με πνίγει παίρνω, βαθιά να Ότι αγαπώ δεν είναι γύρινο, καυτή γουλιά. Απαφιλόξενο κρασί, Απ' την Ανατολή ταξίδευσα στη Δύση. Η παινιάφτη γράφτι γράφτηκε τον π Πολέμη κάνω σκάφη, κρατά αδελφέ μου το χαμόγελο πίσω. Θάρθη. Και επιστρέφουμε τώρα εδώ πέρα, να πούμε για, τα... για αυτές τις έννοιες που αναπαράγονται καθημερινά γύρω μας, lockdown, covid κτλ. Κουλουπού κουλουπού. Ε, όλη την εβδομάδα φροντίσανε... Καλά σε, χα... σε χαρτιά γράφεις ρε φίλε, το 2021 είμαστε. Λοιπόν... Άσε που θα κολλήσει τίποτα. Τιφιάκια, όλα. Όλη την εβδομάδα φροντίσανε να μας πείσουν ή τουλάχιστον προσπάθησαν ότι δεν θα μείνουμε σπίτι το χειμώνα, ότι θα κάνουμε Χριστούγεννα κτλ τα, λοιπά και τα λοιπά. οι εμβολιασμένοι με 868.000 κρούσματα, 7.000 μέσα σε μία μέρα, 17.000 δεκρούς από την αρχή της πανδημίας, ε, όλα πάνε καλά εδώ στο Ελλαδιστάν, πάμε για δουλειά κανονικά, συνωστιζόμαστε σε ελεωφορεία και μετρό, έχουν βάλει και ένα δακτύλιο εκεί πέρα που περιορίζει και άλλο την μετακίνηση και στριβοχτόμαστε ακόμα περισσότερο. Ε, και νέα-νέα μέτρα που δεν περιορίζουν τους εμβολιασμένους. Κουλουπού, κουλουπού... Ε, το κουλουπού το διαβάζω επίτηδες έτσι και λέ, λέει κτλ. Θα εξηγήσουμε παρακάτω αυτό. Πέρα από τον εκβιασμό για τον εμβολιασμό που καθημερινά αναπαράγεται με περιορισμούς και αποκλεισμού, δημιουργείται και μια βιτρίνα κανονικότητας για του εμβολιασμένου. Πόσο κανονικό είναι να δίνει τα στοιχεία σου ε, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν πας. Ε, Και ενώ μπορεί να μεταδώσει, να αρρωστήσεις, ακόμα και να πεθάνει σαν εμβολιασμένο, να στριμώχνε παρόλα αυτά για να πα στη δουλειά. Ε, η πανδημία του COVID όπως και του φόβου που διασπείρεται μέσω του ΜΜΕ ε, Είναι ακόμη στα πρώτα θέματα της ημέρας Στα πρώτα λόγια μας όταν ξυπνάμε Τα νοσοκομεία το έχουμε ακούσει σαν φράση ότι ασφικτιούν Το βλέπουμε κιόλας Γίνονται μονοθεματικά νοσοκομεία μόνο για τον COVID Και μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη υπάρχουν και υπερορίες των γιατρών και του νοσοελευτικού προσωπικού και θύμα όλης αυτής της κατάστασης ήταν και η Μαρία Σπάθη Στις ματωμένε βάδειες. Ποια ήταν η Μαρία Σπάθη Θα πούμε τώρα λίγα λόγια. Ωπα, και ένα κλικ υπολογιστή. Όλα. <laughs> λοιπόν... Ματωμένες βάρδια στα νοσοκομεία για τον κορονοϊό και η 42χρονη νοσηλεύτρια. χάνει τη ζωή της μετά τη βάρδιά της οδηγώντας προς το σπίτι σε τροχαίο... Ε... Ε... Δούλευε χωρίς σταματημό για περισσότερες από 48 ώρες σε συνθήκες που οι συνάδελφοι, τις... οι συνάδελφοι της χαρακτήρισαν φιαλτικές. Επιστρέφοντας από το νοσοκομείο στο σπίτι της μετά από μία ακόμα εξαντλητική βάρδια το αυτοκίνητο της συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Ήταν κουρασμένη πολλές ώρες το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρα δίνει μεγάλες μάχες, λένε εδώ διάφορα. Λοιπόν θα... αυτό δεν θα καταγραφεί σίγουρα ως εργατικό ατύχημα έτσι, μιας και έγινε εκτός χώρου εργασίας δεν θα το δείτε ποτέ στα επίσημα Στοιχεία εργατικών δυστυχημάτων παρόλο που ε, η εργασία τη ευθύνεται 100%. Λέει εδώ ότι πήγαινε το πρωί, έρχονταν το απόγευμα, ξανά βάρδια με τα μεσονίκτια, δεν κοιμώντουσαν το βράδυ. Ε, εντάξει, καταλαβαίνουμε τη συνθήκη. Ε, Όλη αυτή την πίεση... Oh, sorry. Να το, να το προχωρήσω. Προχώρησε το, Για να πούμε ότι είναι πολύ σχετικό ας πούμε γιατί έχει να κάνει με τον κορονοϊό και τα εργασιακά όπου η κυβέρνηση προχωρήσε στο να τροποποιήσει το ωράριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ των καταστημάτων και επίσης αυτό που είναι πολύ σημαντικό ότι κάνει ένα δώρο στους εργοδότες τα αφεντικά ουσιαστικά κατοχυρώνοντας 9 ώρο τουλάχιστον ε, για τα λαμμόγια ε, γιατί μέχρι τώρα μπορούσε ε, όχι μπορούσαν ήταν υποχρεωμένοι οι εργοδότες να δηλώνουν την ε, υπερεργασία και τις ε, υπερορίε. μια παρένθεση η υπερεργασία είναι μια ελληνική πατέντα ε, μόνο ελληνική πατέντα ε, κάτι, κάτι κατασκευάζουμε κι εμείς από πατέντες ε, όπου είναι το διάστημα 8 με 9 ώρες εργασίας δεν θεωρείται υπερορία, πληρώνεται με το 20% παραπάνω ε, του μισθού, του ωρώου ε, και η υπερορία ξεκινάει μετά τις 9 ώρες που πληρώνεται με το 40% του ημερομισθίου ε, το λοιπόν ε, με αυτό έτσι το κολπάκι ε, καταφέρουν να να δίνουν τελεσπάνω την ελευθερία στον εργοδότη αν θέλει να μην πληρώσει την, ε, την έξτρα αυτή ώρα αφού δεν θα, δεν θα καταγράφεται πουθενά ε, και δεν θα έχει κανένα εργαλείο ο να να καταγγείλει τον εργοδότη ότι δεν πληρώνει την ε, έξτρα ώρα ε, ούτε και σε περίπτωση ελέγχου θα μπορεί να διαπιστωθεί ε, κάτι τέτοιο συχαριτήρια ε, για άλλη μια φορά στους υπουργούς νομίζω αυτός ο Χατζιδάκης είναι αυτός ο σοβαρός άνθρωπος ε, ο υπουργός ε, Αυτά. Κατά τα άλλα τι να πούμε. Συγχαρητήρια ε, στην αριστερά που ένα ε, πάγιο αίτημα της ε, έγινε πραγματικότητα. Να μπαίνουν ε, οι πιστοί στις εκκλησίες ε, με rapid test. Συγχαρητήρια νομίζω είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόμασταν. Ε, στοχοποιούνται όσοι δεν κάνουν την τρίτη δόση φυσικά. Ε, και όσοι δεν έχουν κάνει και καθόλου. Ναι. Έτσι αρχίζουν και βέβαια τα πιστοποιητικά σε 4 μήνες, 6 μήνες. Τώρα σιγά σιγά θα μας το βγάλουν αυτό σε λιγάκι, θα έχουμε να λέμε για αυτά. Και ζωή σε δώσεις γενικότερα. Σε δώσεις, όλα σε δώσεις εννοείται. Σε δώσεις για να κινείται το χρήμα, να κινείται το κεφαλαιό. Πάμε τώρα σε αντιδράσεις. Ε, εντάξει, τι να λέμε τώρα, οι αντιδράσεις είναι κυρίως στο εξωτερικό. Έτσι, στην Ελλάδα έτσι να δείχνουμε τα πιστοποιητικά μας και να τα ζητάμε κανένα πρόβλημα για τη διασκεδάσή μας ε, ε, πάμε στην Ολλανδία είχαμε τρεις μέρες διαδηλώσεις που συνοδεύτηκαν από σφοδρά επεισόδια ε, πέτρες, πυροτεχνήματα εξφαιδονίστηκαν εναντίον των μπάτσων πολυτελή αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν ε, τουλάχιστον ε, ένα περιπολικό πυρπολήθηκε Uh, οι μπάτσοι προχωρήσαν στη χρήση των όπλων πυροβολώντας uh, προς τους διαδηλωτές ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα αν και είχαμε δύο τραυματίες από τις σφαίρες uh, συνολικά 7 τραυματίστηκαν 20 τουλάχιστον συνελήφθησαν οι μπάτσοι λένε ότι θα συλληφθούν πολύ περισσότεροι μιας και το κέντρο του Άμστερνταμ είναι γεμάτο κάμερες uh, και οι διαδηλώσεις γίνανε ενάντια στην εφαρμογή από το Ολλανδικό κράτος του Υγειονομικού Διαβατηρίου που διαχωρίζει τους ανθρώπους ε, σε υγιεί και ενδυνάμει μοιάσματα ε, Επίσης είχαμε στην Ιταλία ένα κάτι περίεργα ζητήματα ακούσατε και πριν για τις μπούκε που κάνανε οι μπάτσι ε, στα συντρόφια που τους κατηγορούν για προπαγάνδα αναρχική, ανατρεπτική ενάντια στο κράτος ε, είχαμε και μια άλλη ε, τέτοια παρόμοια εξέλιξη τις ε, ίδιες περίπου μέρες πάνω κάτω, δύο μέρες πριν αν δεν κάνω λάθος α, γύρω 8 ή 9 α, του μηνός όπου μπουκάρανε σε σπίτια ανθρώπων για, α, που τους κατηγορούνε ότι α, τέλος πάντων για fake news και ε, απέναντι στον κορονοϊό κατασχέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, κινητά τηλέφωνα και τα λοιπά. Καλώς Είναι, ήρθατε. Αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίσαν την προηγούμενη εβδομάδα για τα fake news ναι, ναι. έρχονται και εδώ διώξεις. Ναι. Καλώς ήρθατε στη νέα πραγματικότητα. Συντρόφια, ψάξτε να βρείτε του συντρόφους σας γύρω σας. Αυτά από μένα. Και αφού είπαμε για την πανδημία και φύγαμε και λίγο στο, στο εξωτερικό, ε, θα ακούσουμε λίγο ένα κομμάτι έτσι, από τη Θεσσαλονίκη, που για την περίοδο της Καρατίνας. Ένα χρόνο καρατίνα λέγεται και είναι από Λούμπα, Λουφτ, Άρκο, Λου και τακί Αθήνα. Αθήνα, ένα χρόνο καρατίνα με Ένα, ένα, τέσσερα, έφτα, τρία, εδώ. Ραπ, σκάνδαλο, εκπρόσωπο. Λου, στα DEX. Αθήνα, Αθήνα, Ένα χρόνο. Βρήκαμε εδώ. Ναι, ναι, Νεάπολη. Ράπει σκανδαλώ. Αθήνα, Αθήνα, Ένα χρόνο καραντίνα. Κι τα κοίτα σκάβει, βάλει για την Κίνα. Ναι, και εγώ τι να πω, όλα που πάνε φύνα. Ζω για ένα πράμα στο παζό, για όταν θα τα κάνουμε όλα, οπα. Όπα πάμε, φίλε συγχωρούμε, ναι, αλλά μαλάκες δεν ξεχνάμε Όπα, ε, όπα πάμε, σφίγγουμε τα δόντια να με Όρθια, κάπω περίπου, δεν θυμάμαι, έχω <σφίλω> ξεχάσει να κιμάμε. Προσπαθώ, <σφίλω> προσπαθώ, προσπαθώ να κρατηθώ, αλλά υπάρχει και ένα όριο <σφίλω> Το χωέραν συντα, το έχω περάσει και μετράω αντίστροφα. Ένα, τρία, ένα, δύο, όλα είναι δύσκολα. Γι' αυτό στο λέω, κράτα, κράτα με κοντά. κοντά, κράτα γενικά. Άσε τη δουλειά, ζήτα, ζήτα δανεικά. Σπά. Έτσι τα λέω, δεν έχω ιδέα κι εγώ. Δεν έχω κάτι να σκεφτώ, πάμε στην δίλη μου. Παξιλά, Πάμε να βάλουμε φωτιάνες στην Αθήνα. Να καίει, να καίει, να καίει για ένα μήνα. Πάμε να βάλουμε φωτιάνες στην Αθήνα Στο ψυχικό θέλω κατάληψη να έχει φυσίνα. Μετά από ένα χρόνο πάνδημία θέλω Να μην μιλάμε πλέον καθόλου για το μέλλον Έχω γεμίσει οργή και θλίψη Και περιμένω <δεκτονικές> κάτι βράδια Σαν κι αυτά ναι θα σας πνίξει Καφέ μου μέρα στη λούπα για να ρωτιέμαι <δεκτονικές> Παίρναν ημέρες ή μήνες ή μήπως χρόνια <δεκτονικές> Το δονητή μου ξεχασά και την κολόνια <δεκτονικές> Εδώ και πέντε μήνες τρώω μακαρόνια <δεκτονικές> Κοίτα πως κάμω, όμως φωτία και λαύρα Κοίτα πως κάμε hot μέσα απ' την παλακλάβα <δεκτονικές> Είμαστε ακόμα εδώ κι ακόμα ναι γελάμε <δεκτονικές> Τώρα που θα πεινάσουμε ξέρουμε ποιους θα πάμε. Athena, Afina ena chrono quarantina e e Afina Afina ena chrono quarantina Afina Afina ena chrono chrono Αθήνα, yeah. Αθήνα, yeah. yeah. yeah. yeah. ένα yeah. χρόνο yeah. καραντίνα. Αφεντικό yeah. με κούρα, σαν yeah. τα ψύχουλα yeah. του μήνα. Yeah. Τηλεργασία και κακό πετσοκομμένο. Το μισθό, το ένσημο θα νε πάντα μισό ότι yeah. ωραίο yeah. είναι αυτό. Yeah. Εντατικοποιήσει yeah. το ρεύμα προ πίεση, τη διάβαση μένει στη πίεση. Yeah. Yeah. Yeah. Στρογγυά στη βάση οργάνωση, τάξη οματιορυγισμένα yeah. στη τρίμωση. Σαν φίλοι γοτοράβονοι από του φίλε με αγάπη και σύνεση. Σαν ζώρια μα, βράχομαι πίεση. Στουπί και μπουκάλι επιδήμωση. Μίτσο τα κικάθαρμα, έχετε λουτάκι. Μίτσο τα κικάθαρμα, έχετε λουτάκι. Έλλειψε τα κάθαρμα, έρχεται λουτάκι. Παιδίο πες, βρίσκεται για ρούχα με τροφές Στο Στον πάρκο θέλω να μπαίνω, να παθαίνω. Στον πάρκο θέλω να μπαίνω, έναν στη γωνία να <σοπόσο> σκοτώσω. Περιμένω για μέρα μπαίνω, βγαίνει. έρχεται και φεύγει. Ένα χρόνο καραντίνα, διακοπές <σοπόσο> μες στην Φέρτε <Αθήνα. σοπόσο> κάποιο αλήθεια, έτσι θα Μπερνά παραπαπάω, στη στο κέντρο γυρνάω. Με αυτέ και αυτά που αγαπάω, μισθύτες μ' Αν θέλω να μπει ο πάο του, του να τα πρετσισμένοι σου, μετά να μου πιώσει. Τι θα πει, δουλειά στο χτάρο, συνάλληφε τόξει. Πλάτσες κεφάλαιο, ζητά να φορτώσω. Εντάξει, να διορθώσω ένα λάθος που είπα πριν για το Θεσσαλονίκη Το διορθώσεις το κομμάτι το ίδιο, το επανέλαβω πολλές φορές Έλα, συμπρωτεύουσα είναι. Και πάμε τώρα στις Διεθνείς Συμφωνίες των Από Πάνω Που τα βρίσκουν μια χαρά Και φτιάχνουν αφηγήματα να τρώνε οι ψηφοφοροί τους Αυτούς που ποτίζανε με έθνος και φιλή, ποτίζουνε Ταΐζουνε και φούμαρα ε, γιατί στην Ελλάδα όλη την εβδομάδα και όλους τους τελευταίους μήνες και γενικότερα από πολλά χρόνια τώρα ε, για την αγορά εξοπλιστικών και συμφωνιών με Γαλλία, Σαουδική, Αραβία κλπ. Και λοιπά και λοιπά, αγοράζουν όπλα, φτιάχνουν καταστάσεις ε, και ονειρεύονται μια αποκλεισμένη Τουρκία που πνίγεται στα χρέη της και στα διέξοδά τη. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία προχώρησε μέσα στην εβδομάδα σε μια συμφωνία με την Ισπανία για τα αμυντικά της θέματα, αγορά εξοπλισμού. Να πούμε ότι το 43%, το 43 των αμυντικών σε εισαγωγικά εξοπλισμών της Τουρκίας το παραλαμβάνει από την Ιταλία και την Ισπανία χρόνια τώρα. Και προχωράει και λίγο παρακάτω αυτό και κάπω κακοφαίνεται στο στην κυβέρνηση, εδώ πέρα, την τοπική, στους τοπικού άρχοντες της Ελλάδας γιατί σου λέει ότι ε, δημιουργούμενο αποκλεισμό απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους αυ, στο, απέναντι τέλος πάντων κεφάλαιο το οποίο σίγουρα δεν πέφτει πάνω στο κεφάλαιο σαν ε, επίθεση ε, πέφτει στους πολίτες της γειτονούς χώρας ε, οι οποίοι πολλοί ζουν κάτω το όριο της στόχιας και φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι για τα λεφτά γίνονται όλα ε, και Ελλάδα και Τουρκία είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος όσον αφορά το έθνος και τη φιλίπ που και υπάρχουν οι δυτικέ χώρες οι οποίες πουλάνε το θάνατο μέσα από τα όπλα τους και τα εξοπλιστικά τους και ανατολικά της Μεσογείου τρώνε την μπαραμύθα και τη διαφήμιση και αγοράζουνε. Και όπως έχουμε επαναλάβει άπειρες φορές, σε άπειρα θέματα που έχουμε πει εδώ πέρα. Καλά, άπειρα δεν γίνανε ακόμα, θα γίνουνε, έτσι πώς το πάμε, σε, πολλά, σε πολλές θεματικές. Όλα αυτά γίνονται στις πλάτες μας. Θα πάμε να ακούσουμε... Κάτσε, κάτσε να, Α, να, να, λίγο να σκέφτομαι, τώρα σ' ακούω και σκέφτομαι ε, διάφορα πράγματα. Πρώτον ότι ε, είναι το ίδιο η Ελλάδα και η, η Ισπανία, αλλά ε, συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, στην ε, τρέχουσα κατάσταση. Ας πούμε, η Τουρκία ε, έχει μια εξωτερήκευση επιθετική τριγύρω στα σύνορά της και όχι μόνο στη Συρία, στο Ιράκ στη Λιβύη ε, και αυτό μας πλασάρεται μας για τον γείτονά μα τον επιθετικό τη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται αθόρυβα με τις πλάτες των νατοικών δυνάμεων. Συμμετέχει σε νατοικές επιχειρήσεις στην Ανατολή. Σομαλία, ε, Αφρική δηλαδή και όχι σε διάφορες χώρες. Ε, ναι ποτέ δεν σταματάει αυτή η υπόθεση εν τω μεταξύ, μια χαρά εδώ πέρα το τη σχέση μας ε, αγοράζοντας οπλικά συστήματα από την Γαλλία δίνοντας βάσεις κάνοντας στην Ελλάδα μια απέραντη βάση των Αμερικάνων οι οποίοι παρεμπιπτόντως έχουν μεταφέρει ε, πολύ μεγάλες ποσότητες εξοπλισμού ε, στον Εύρο για να τα περάσουμε στην ε, κεντρική ε, και Ανατολική Ευρώπη στην Ανατολική Ευρώπη κυρίως ε, αυτά μεγάλη business τα όπλα είναι η αιχμή ε, η τεχνολογία τεχνολογίας και κρύβεται πίσω από όλα τα γκατζετάκια που τυχαίνει να κουβαλάτε πάνω σας Αυτά, επομένα. Και θα πάμε λοιπόν στα κομμάτι μετά από αυτή τη παρέμβαση, ναι, την παρέμβαση, ναι. την πολύ όμορφη παρέμβαση. Θα ακούσουμε μία μπαλάντα για μια λυπημένη χώρα, από ο Χρασπιροχέτη. Ποια είναι αυτή η χώρα. Είναι. Νομίζω ότι είναι και η Τουρκία. Είναι και εδώ. Πάμε να τα ακούσουμε. Και είμαστε εδώ Και έρχεται αυτή η εβδομάδα Και βλέπουμε λίγο μπροστά Πέρα από αυτά που ξυπνήσαμε και είδαμε που <Κι> Και δεν ξεχνάμε ότι αυτή την εβδομάδα Τη μεγάλη γιορτή του καταναλωτή Από αμερικάνικο έθιμο Σε, σε παγκόσμιο Από τον κόσμο το γκάτζετ Σε ολόκληρο το εμπόριο μια ανελαίτη μάχη αγορών και προσφορών στις πλάτες των εργατριών και των εργατών. Από τα εργοστάσια παραγωγής μέχρι τα, μέχρι τα σημεία πώληση μέχρι τα καταστήματα εκτός προϊόντων βασισμένες σε εκτός εργατικών δικαιω... εργασιακών δικαιωμάτων. Εργάτριες, πολίτριες και διανομή. Ε, θα σηκώσουν στις πλάτες τους την καταναλωτική μανία της Παρασκευής 26 του Νοέμβρη. Και... Όπως κάθε χρόνο, καταναλώστε. Βγήκε και το καινούριο το... Ε, πώς λέγονται, μπορεί τα Άι... I... Hi5, όχι, πώ τα λένε αυτά τα κινητά. Δεν ξέρω εγώ τι, Που κοστίζουν κάτι χιλιάρικα. iPhone, λογικά σαν iPhone, <laughs> iPhone ναι, ναι, ναι. IPhone. Αυτά. Και ξέρω... Ο Άγιο τη τεχνολογία, <laughs> ο iPhone. Α, ο iPhone, σωστά. <laughs> και θέλω να πω και το εξή, α πούμε, θυμάστε, πριν κάποια χρόνια, ε, έχουν υπάρξει θάνατοι μαλάκα για το. Στο Μαλακιστάν, είμαστε Για το. στο, είμαστε, για το... Black... στο Black Friday. Έχει εικόνα. Όχι από Ελλάδα. Όχι από... Στάδια, από... Και... από Αμερική. Από ανθρώπους ε, ε, ανθρώπου. Υπάρχει... Μα περιμένει πλήθος κόσμου έξω από τις πόρτες των καταστημάτων και με το που ανοίγουν ορμάνε μέσα λες και. Ναι, υ... υπάρχει μια τραγική στιγμή καταγεγραμμένη στην ιστορία του Black Friday, τουλάχιστον μια. Όπου ένα υπάλληλο ε, έχασε τη ζωή του από το ποδοπάτημα και ενώ ήταν ανάμεσα από τα ράφια με τα ρούχα αν δεν κάνω λάθος, οι πελάτες συνέχιζαν να ψωνίζουν πάνω από το πτώμα του μαλώνοντας για το ποιος θα πάρει το μπλουζάκι αυτό το πράγμα μου θύμισε μου θύμισε σκηνές από την παιδική μου ηλικία όταν όταν οι μου κόβανε τα κεφάλια από τις, από τις καημένες σκώτες και τριγύρω μαζευόντουσαν όλες οι υπόλοιπες σκώτες και αρπάξουν κανέντεράκι. Περιγραφικότατος... Ε, αυτή, αυτή είναι η μανία του μου πέφτουν, πέφτουν με τα μούτρα να τρέξουν, να προλάβουν, μία προσφορά, εντάξει, τώρα, όχι και τόσο προσφορά. Και εντάξει, παιδιά, με το ελεύθερο, καταναλώστε, δώστε και σώστε. και ακούγονται και οι από πίσω για να μας θυμίζουν την παιδική ιστορία που άκουσαμε πριν και συνεχίζουμε εκεί στο, στο Αμέρικα που συμβαίνουν όλα <Φάκτε πολλής> και μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν η, η Αμερική του George Biden του Δημοκράτη ε, παίρνει το εκδικητικό της προσωπείο και μετά από ένα χρόνο διώκει τον ε, Λανέλ το 46χρονο Λανέλ για διάρρυξη και η την οποία υποτίθεται ότι διέπραξε στην εξέγερση με αφορμή τη δολοφονία του George Floyd ε, Πάμε λίγο να δούμε τα γεγονότα γιατί είμαστε στον ένα χρόνο μετά να δούμε και άλλα πράγματα Ναι πριν, πριν ξεκινήσουμε από ότι ο Biden έτσι ήταν στηρίχτηκε από την αριστερά γενικά η οποία είχε στηρίξει τον μεγάλο επαναστάτη Bernie Sanders ο οποίος είχε α, υποψηφιότητα δύο φορές για την Προεδρία της Αμερικής φυσικά δεν τα κατάφερε αλλά παρόλα αυτά μετά ε, κάλεσε τους ψηφοφόρους του να, να στηρίξουν τον Βάιντεν τον σύντροφο Βάιντεν ε, για να διώξουν τον ε, μεγάλο αντιδραστικό ακροδεξιό Τραμπ τώρα επειδή η μνήμη έχει κοντά από Δάρια να θυμίσουμε ότι ε, ο μαύρος σύντροφος Ομπάμα ε, δυο προέδρους πίσω ε, ο οποίος ε, υπό την προεδρία του ε, είχαν, σημειώθηκε ένα ρεκόρ ε, δολοφονιών αφροαμερικανών από τους ε, πάτσους και υπό την ε, προεδρία του οι μπάτσοι πυροβολούσαν ατιμόρυτα ότι κινούταν και δεν είχε ε, το αποδεκτό τα αποδεκτά χαρακτηριστικά ε, έτσι λοιπόν η σύντροφη ε, λες και ο Biden, ε, δεν ήταν χθεσινός Λες και δεν είναι κομμάτι του συστήματος που νομιμοποιεί τους ε, διαχωρισμούς στο όνομα του κέρδους ε, Αφού λοιπόν έκρινε το δικαστήριο στις ΗΠΑ το καλό παιδί Τον Γκάιλι α... Ρίτεν Ναι. Που σκότωσε με όπλο δύο διαδιλωτές σε πορεία πέρσι τον Αύγουστο Στην... Ε στην Κενόσα στο πλαίσιο των διαδηλώσεων για τον τραυματισμό του Αφρο... Αφροαμερικάνου Jacob Blake από Λευκό Αστυνομικό. Ναι, το... η πόλη που ανέφερες στην Κενόσα ήταν... είναι πόλη της πολιτείας Wisconsin αυτό το ακροδεξιό σκουπίδι, καλό παιδί α, όπου το δικαστήριο α, πήρε την απόφαση ότι δικαίως σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον ένα όντας σε αυτό άμυνα για να προστατεύσει την περιουσία του λαού. Και να θυμίσουμε ότι εκείνη τη μέρα με άλλους ακροδεξιούς σχημάτισαν συμμορίες που με τα αυτόματα όπλα τους βγήκαν στους δρόμους να καταπολεμήσουν τις ταραχές. Ο καίλη σκότωσε τον Ζώσεφ Ροζενμπάουμ 36 ετών και τον Άντονι Χούμπερ 26 ετών και τραυμάτισε σοβαρά τον Κέικ Κροσκρουτς Κροσκρουτς δεν μπορώ να το διαβάσω ναι, okay. σωστά 27 ετών ε, να κυκλοφορώντας πού... οργισμένους τους δρόμου με το αυτόματο πλοπολιβόλο του Να πούμε ότι ο Μπάιντεν μετά την αφόση του ακροδεξίου σκουπιδιού ε, κάλεσε σε ηρεμία και υποταγή στον νόμο που επιβάλλει την ειρήνη έτσι είναι κοινωνική ειρήνη δεν θέλετε τώρα για την ιστορία η διαδηλώση στο Ινσκόνσι ε, όπως προανέφερες γινόταν στα πλαίσια της γενικευμένης εξέγερσης ε, του φόνου του Φλόιντ ε, που έγινε τον Μάιο του 20 Άρα βέβαια αυτές οι για διαδηλώσεις... έγιναν τον Αύγουστο α, του ίδιου χρόνου για τον πυροβολισμό του Τζέικομ Μπλέιτ που τον άφησε παράλληλο Για τρεις μέρες η πόλη και η νέωσα του Ινσκόνσιντ βρισκόταν σε τροχιά εξέγερση. όταν οι ένοπλες συμμόριες των ακροδεξιών βγήκαν στο δρόμο να επιβάλλουν την τάξη Αυτά Αυτά από το... Απ' το Αμερικα Fuck the police Fuck the police coming straight from the underground, λοιπόν Η NWA σε... Να πω και κάτι, έτσι, άμα δείτε την ταινία για τους NWA Το σκηνικό όπου βγαίνει αυτό το κομμάτι Είναι τη στιγμή που προσπαθούν να μπουν στο στούντιο και Τους συλλαμβάνουνε για... Νομίζοντας ότι κάνουν κλοπή και αυτό είναι από την εποχή των N.W.A. Δέκα χρόνια, όχι, παραπάνω, 30 χρόνια πριν. Περάσανε τα χρόνια. Και ακόμα εδώ, ακόμα τα ίδια. Φάκντα πωλής. Right about now, N.W.A. In the case of N.W.A. versus the police department, prosecuting attorneys are M.C. Rand, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it. Narcotics you rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling. For the white cop. silence cause my identity by itself causes violence to ease with the criminal behavior yeah I'm a gangster but still I got flavor without a gun and a badge what do you got a sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga and with the gat, it don't matter if he's smaller or bigger What I'll say, fuck the, fuck, fuck, fuck the police, fuck, fuck, fuck the police, fuck, fuck, fuck, fuck the police, the verdict, the jury is fine, guilty of being a redneck, white, bread chicken shit, motherfucker. <laughs> Πάμε να περάσουμε στην τελευταία μας θεματική που θα μας οδηγήσει αργότερα και στο σημερινό μας αφιέρωμα. Μικρό αφιέρωμα. Πολυτεχνείο. Μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις. Μαζικά και τα αναρχικά αντιεξουσιαστικά μπλοκ. Και στην Μητή έγινε πορεία με πανό που έγραφε... Ή 17 Νοέμβρη δεν είναι γιορτή, είναι μέρα εξεγερσιακή. Μετά τη λήξη των ε, μαζικών συγκεντρώσεων, επεισόδια ξέσπασαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Ε, Μολότοφ και Πέτρε πετάχτηκαν στου μπάτσου με ιδιαίτερη σφοδρότητα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Συνολικά στη χώρα έγιναν 10 συλλήψει, οι 4 αφορούν τα Εξάρχεια και οι έξι, την ε, Θεσσαλονίκη. Ε, λίγες μέρες πιο πριν, στις 15 του μήνα, η στην Αθήνα, στην Αθήνα σύντροφοι προχώρησαν σε κατάληψη του Πολυτεχνίου ε, ώστε να μείνει ο χώρος ανοιχτός και να δημιουργηθεί κέντρο αγώνα. Ε, κάτι το οποίο έτσι ξεχώρισε στις ε, ε, φετινές κινητοποίησει ήταν ε, οι κάμερες που κρατούσαν επιδεικτικά οι μπάτσοι, είναι τα νέα μέτρα αυτά μετά και την δολοφονία του Σαμπάνη οι οποίες κάμερες πάνω σε... δεν είναι ακριβώ τρίποδο, είναι σαν αυτό που... σαν το... ένα stick τέλος πάντων. Selfie self self ναι, φώ, ναι. Φώ, Κά self κάτι τέτοιο ναι. <laughs> ναι. που έχει έναν δικό μηχανισμό για τι ε, δονήσεις. <laughs> Τέλος πάντων, που καταγράφουνε τους διαδηλωτέ ουσιαστικά. Θα... θα πάμε και λίγο σε ένα αφισάκι έτσι που μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Είναι από την αφανή κοινότητα και έγινε μια ανατύπωση στα Γιάννενα. Ε, και γράφει συγκεκριμένα γιατί ό,τι επιζή είναι η εξουσία Η επανάσταση όποτε υπήρξε ήταν πάντα το ρήγμα στη διαδικασία παραγωγής για την παραγωγή και πρόοδο για την πρόοδο σε αυτή την τρελή αλυσίδα της προοδευτική ώρευσης Ήταν ένα ξαφνικό και προσωρινό σταμάτημα Στη συνέχεια η ιστορία οφείλει και πάλι να προχωρήσει Η επανάσταση θα αιτηθεί ή θα νικήσει. Θα μείνει μνήμη ή θα γίνει κράτος, θα γίνει φάντασμα ή θα γίνει υπηρέτρια υπερέ... της, πολιτική... της πολιτικής οικονομίας. Και τότε όλο το χειμένο και χαμένο αίμα θα γίνει αίμα κερδισμένο, κομματικό folklore, κόκκινος ψαλμός, τελετουργικό πλακάτ, άρτος και θεάματα των μαζών, όποιο και αντίδωρο των εθνικών ποιητών. Μετά τις επαναστάσεις έρχονται οι εξουσίες να πούν στους επιζήσαντες προς χάρη τεινών σκοπών, έπεσαν αυτοί που έπεσαν. Μετά τους νεκρούς έρχονται οι συγγενείς στα ταμεία συντάξεων. Μετά τα τραγούδια του έρωτα και του θανάτου έρχονται οι εθνικές επέτειοι με τα γεροντικά φλυναφήματα των φιλοσόφων, οι οποίοι αν δεν είχαν άρχοντες της πλατωνικής πολιτείας Πονηρέφτηκαν ή εδίδαξαν ω ιδεατή κομμούνα και ευίωσαν ω σύγχρονο στρατόνα, θα κατάφεραν, θα κατάφεραν επιτέλου να γίνουν πρόεδροι τη αστική δημοκρατία. Μετά το χάο, έρχεται πάντα η τάξη. Αυτή είναι η μοίρα τη επανάσταση και ευιωσαν ω συγχρονο στρατονα θα καταφεραν επιτελους να γινουν προεδροι της αστικη δημοκρατιας μετα το χαο ερχεται παντα η μοίρα των νεκρών τη. Να του αλλάζουν το νόημα του θανάτου του προ όφελο των ζωντανών και προ όφελο τη εξουσία. Γιατί ό,τι επιζή είναι η εξουσία. Αυτή θα μας πει τι ήταν το... το Παρισινό 1871, το Ρώσικο 1917 και το Ουγγρικό 1956. Αυτή θα μας πει τι ήταν η επανάσταση στο παρελθόν και τι οφείλει να είναι στο μέλλον. Αυτή θα στήσει αγάλματα στο, στο Μαγιακόφσκι, στη Γεβάρα, στο Πολυτεχνείο και αυτή θα ξαναστήσει τα πυροβόλα Μπροστά στα αυριανά πολυτεχνία. Ε... Λίγο να... να συνταχτούμε. Πάμε yeah. να ακούσουμε ένα κομμάτι πρώτα, από τα Μπουρομπότα, το κομμάτι μαριλένα. Την κοιλιά να αποδίνε ευθεία. Κάνω κύκλου στα τετράγωνα να βρω τη λογική. Σε τιμή λογική, σε τιμή ευκαιρία. Όλε του είναι τρελοί και όλοι του είναι τρελέ. Και πιο τρελοί είναι αυτέ που αναζητούν την αιτία. Έχει φαγητό και ζέστα από την πατρική σου υγεία Πακόμα και εκεί μέσα δεν νιώθει πλέον οικία. Βλέπω αυτού που με κοιτάζουν να έρχομαι από τη γωνία. Κατέβα από το μπαλκόνι όπου να είναι ξημερώνει. Και πάμε στην πλατεία να ακούσουμε την ησυχία. Τελειώνει ότι δεν πρέπει να τελειώσει. Γιατί ο πάγο νιωνει και δεν ξαναπαγώνεις σε τέτοια θερμοκρασία Ο δικός σου ο κόσμος είσαι εσύ Κι όσοι έχετε επιλέξει την ίδια ανησυχία Ο δικός μου ο κόσμος είναι οδικός 656 Ματωμένα χιλιόμετρα απ' τη Βοσνία Ο θάνατος πιλοτάρει ένα μαύρο ελικόπτερο πάνω από τη Σερβία Δίνεται μασκαράς και σου έρχεται στην κηδεία Για το φάνατο την παίρνει τη ζωή σου στα αστεία Αλλά είναι το μόνο σίγουρο οπότε Σημασία έχει τι θα κάνεις μέχρι τότε Σημασία έχει τι θα κάνει μέχρι τότε Αφού εσύ καταλαβαίνει. ρε Δεν πά να λένε, δεν δε πά να λένε, δεν λένε Αφού τα μάτια μας καίνε Δεν πά να λένε, δεν λένε, δεν λένε δε Αφού τα λόγια μα λένε, δεν πάνε να λένε, δεν πάνε να, δε πά να λένε. Αφού αυτοί μονάχα φταίνουν, δεν πάνε να λένε, ρε, δεν πάνε να λένε. Δεύτερη στροφή πριν από την τελική ευθεία σκοτάδι πίσα νοικοτήνη και ναυτία Αναχωρούν σαν πάντοτε οι ναύτε με τα πλοία. Για την Αμερική, την Αφρική, τη φαντασία. Και φέρουν στα μπάρια ιστορίε, αφορτία. Για πύρατε ανώμαλου από τη Σομαλία. Τραπεζίτε μαζεύουν το χρήμα στην Αγγλία και και σκαυτές, με πέντε ευρώ στη Βραζιλία. Όπω η θάλασσα που δεν βρίσκει, ακινησία Έτσι κι αυτό τελειώνει με ένα κόμμα και όχι με τελεία. Όλοι πνίγονται μέσα στι πόλει, στην τρίκη μία. Και όλα γίνονται για μία Ελένη και μία Μαρία. Πάρε γιατρέ τα ιατρικά και σειρέ η καρία. Γιατί η πυρομανία μου δεν έχει θεραπεία. Η πιο μεγάλη ασθένεια λέγεται ιδιοκτησία. Να τα θέλει όλα επί δύο και να παίρνει τρία. Να τα όλα απλά, να τα χορεύαμε στα τρία. Στο πογόνη με κλαρίνα ξεκινώντα για Αυστραλία. Όλα γλυκά σαν τη γιαγιά μου την Αταλία. Η κόνιτσα έχει θάλασσα από την Καπαδοκία. Την έφερε ο παππού μου κάπου στο 20 κάτι. Το νερό το πήρε ο άνεμο και ξέμεινε τα λάπη. Φίλε, τα χιόνια λιώσαν όπω λιώσαν και τα νιάτα. Χιλιάδε χρόνια στα βουνά πάμε τη στρατα στράτα Και τραγουδάμε μέσα στα νεκροταφεία. Τραγούδια σαρακατζάνικα για την ελευθερία. Να ακούνε οι νεκροί να γλεντάνε κι αυτοί μαζί μα. Κάτω στα πέντε μάρμαρα, αφήνουμε τη φωνή μα. Η ζωή μα, δύο γονεί, δύο δρόμοι και μια πορεία. Με έχει δύο κόρε, δύο γιου και μια ιστορία. Οι δυο τη γη γίγνανε νότε στα ηχεία. Και με τι δυο τη κόρε βλέπει την ευτυχία. Δεν θέλω να βλέπω θόνε, να μου κλέβουν την ουσία. Μα να βλέπω μάτια άλλων, βιβλία και τοπία. Σε είδανε στο νότιο πρόγκ στο 73. Χιμχοβεσή με γλίτσε από τα ψυχιατρία. Στραβώσαν τα βινίλια από την υγρασία. Μα η τέχνη δεν πεθαίνει και γεννά πολυτεχνία. Στραβώσαν τα βινίλια από την υγρασία. Μα δεν πεθαίνει και γεννά πολυτεχνία. Κάποτε πριν το χαμό του στο σπασμένο καθρέφτη είπε Στον εαυτό του πως τα του βορά και το σταυρό του νότου Πρέπει καθένας να τα δει πριν από το θάνατό του Αφού εσύ καταλαβαίνει ρε να λένε δεν πάνα λένε δε δεν να λένε αφού τα μάτια μα καίνε δεν πάνα λένε δεν πάνα λένε δε δεν πάνα λένε αφού τα λόγια μα λένε δεν πάνα λένε δεν πάνα λένε ρε λένε αφού αυτή να μονάχα αυτή η μονάχα φταίνε δεν πάνα λένε ρε δεν πάνα λένε αφού στα μάτια με κοιτάς δεν πάνα λένε δεν να λένε δε δεν πάνα λένε αφού το ξέρει και το ξέρω δεν δεν πάνα λένε ρε δεν πάνα λένε με πάνε, λένε, δε, με λένε Αφού το ξέρει ότι φταίνε Α τους να λένε, δε πάνε, λένε, λένε, λένε Α τους να λένε, λένε, λένε, λένε Πού είμαστε στο Πολυτεχνείο και στο τι έγινε τη μέρα να αναφερθούμε στους γονείς και στους φίλους του Νίκου Σαμπάνη που έδωσαν το δικό τους παρόν στην πορεία με αφορμή την εξέγερση του Πολυτεχνείου ζητώντας δικαιοσύνη για τον Νίκο και σχολιάστηκε από πολλούς και διάφορους κύκλους πολιτικοινωνικούς, καφενειακές συζητήσεις, η ανορθογραφία του πανώ που κρατούσαν και να πούμε εδώ ότι οι και οι και οι εξεγερμένοι ορίζουν την ορθογραφία που αντικατοπτρίζει τη ζωή τους, τη ζωή μας. Ε, κάθε λάθος σε αυτό το πανό, ορθογραφικό λάθος σε αυτό το πανό και μια διεκδίκηση, μια εξέγερση και μια κραυγή για τον Νίκο Σαμπάνη. Ε, πολύ σημαντική η παρουσία αυτή και για τα νοήματα που παίρνει η κάθε πορεία. Και προχωράμε. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι που θα μας φέρει άλλες μνήμες από άλλες εποχές με κοινή συνισταμένη την κρατική καταστολή και τις δολοφονίες αγωνιστών Αντίδραση Χοιρινό κρέας και ακούστε την εισαγωγή που θα μας φέρει στο επόμενο θέμα I'm λοιπόν και αυτό, νοστάσατε, εκεί τι γίνεται. Μόλις ε, κατεβαίνουμε με τον ανήψιό μου, βλέπω τον άντρα μου. Είδα ανθρώπου εκεί μαζεμένους, ε, προφανώς ήταν δημοσιογράφοι. Ε, ο άντρας μου είχε πάει το μεταξύ είχε δει το παιδί. Ε, ε, έπλεγε το. Ε... κορίτσι μου λέει το χάσαμε το Μιχάλη μας, δεν έχουμε Μιχάλη. Μιχάλη, Μιχάλη, Μιχάλη, Μιχάλη... Μιχάλη, Μιχάλη. Αλήθειες, αλήθειες, είναι τα ματιάς είναι τα ματιάς είναι τα ματιάς αλήθειες. Ανιδες ανιδες Irene τα μάτια σου μαλιδες ανιδες τα Πάμε στο Τραγικό αφιέρωμα, μιλάμε για θανάτους της ε, δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση ε, που αφορούν τις ε, μέρες της 17 Νοέμβρη. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι στο κομμάτι που ακούσατε η... Η γυναίκα που μιλάει στην εισαγωγή είναι η μητέρα του Μιχάλη Καλτεζάνου. Είμαστε, πάμε τώρα στις 16 Νοεμβρίου του 1980. Όπου έγιναν από τις πιο μαχητικές διαδηλώσεις της μεταπολίτευσης. Η κυβέρνηση τότε ήταν η κυβέρνηση του Ράλι, όπου είχε απαγορεύσει την πορεία να κατευθυνθεί προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία και θα έπρεπε να διαλυθούν οι διαδηλωτές στο Σύνταγμα. Η πλειοψηφία της ΕΦΕΕ που είναι η φοιτητική συλλογή πειθάρχησαν και εκτός από κάπως χιλιάδες διαδηλωτές που αποφάσισαν να ψηφίσουν την απόφαση υποταγής των υφηρετικών συλλόγων και να συνεχίσουν προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Η πορεία ανέβηκε στην οδό σταδίου, συνέχισε στην πλατεία Συντάγματος, όπου διάφοροι πολίτες παρατάξεων και κομμάτων έβριζαν όσους συμμετείχαν και προσπάθησαν να σπάσουν τον αποκλισμόν. Μπήκανε στην οδό της Βασιλής Σοφίας, όπου στο ύψο τη Βουλή είχαν παραταχθεί δυνάμεις αποκατάστασης τάξης. Για λίγα λεπτά τα δύο που έμειναν ακίνητα και ανταλλάχθηκαν κάποιες φράσεις. Στη συνέχεια, το μπλοκ των διαδηλωτών έκανε τα πρώτα βήματα προς τον σχηματισμό των ΜΑΤ και τότε αυτά επιτέθηκαν. Η μάζα των διαδηλωτών ήταν πυκνή και η υποχώρηση ήταν δύσκολη. Στη συνέχεια, τα ΜΑΤ μετέτρεψαν το κέντρο της Αθήνας σε πραγματικό σφαγείο με δύο νεκρούς διαδηλωτές. Ήτανε η Σωτηρία Σταματίνα Κανε ε... Οι θάνατοι προέρχονταν από, από σφαίρε, από αστυνομικά περίστροφα και παράλληλα εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στο νοσοκομείο με σπασμένα κεφάλια ε... όπως και εκατοντάδες συλλήψεις Η 20χρονη εργάτρια σταματίνα Κανελοπούλου βρέθηκε πεσμένη στο πεζοδρόμιο της Οδού Πανεπιστημίου χτύπημένη άσχημα ε, συγγνώμη, δεν, η Κανελοπούλου δεν έφυγε από σφαίρα, αλλά από αστυνομικά γκλόπ. Μεταφέρθηκε ανέστητη στο Ιπποκράτιο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Κύπριος φοιτητή της νομικής, Ιάκωβος Κουμής, βρέθηκε στην πλατεία συντάγματος με βαριές κρανογκεφαλικές κακώσεις και αυτός, διακομίστηκε στο λαϊκό και άφησε την τελευταία του πνοή λίγες μέρες αργότερα. Το βράδυ της ίδια ο Ανδρέας Παπανδρέου, να σημειώσουμε ότι ε, είναι ένα χρόνο πριν πάρει την εξουσία οπότε ε, είχε αρχίσει να γίνεται σοβαρή η παράταξή του, δήλωσε «Μικρές ομάδες ανεύθυνων στοιχείων και προβοκατόρων άγνωστη και ύποπτης προέλευσης δημιούργησαν τλιβερά έκτροπα με προφανή σκοπό να αμαυρώσουν και να δυσφημίσουν τη μεγάλη λαϊκή επέτειο του Πολυτεχνείου. Είναι η ίδια ιστορία με τους προβοκάτορες, να θυμίσουμε ότι ε, οι οργανώση του ΚΚΕ μιλούσαν για προβοκάτορες το ίδιο το Πολυτεχνείο που τιμάνε. Οι οργανώσεις της, ε, της Άκρας Αριστεράς τον κατηγόρησαν ότι βοηθεί την κυβέρνηση της Νουδού, σαν να είχε αναλάβει από τώρα το Υπουργείο δημόσια τάξη. πράγμα το οποίο έγινε κιόλα. Ε, τώρα είχαμε μια εμβληματική δήλωση ε, που έκανε ο Ράλης ο πρωθυπουργός στη Βουλή προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα γεγονότα είπε και ο αρχάγγελος Μιχαήλ σπάθην κρατή στα χέρια του για να αμυνθεί εναντίον των δαιμόνων δεν κρατάει άνθη Μάλιστα, αυτά για τη μνήμη, Εντάξει, Είπε μια αλήθεια μέσα σε όλο αυτό, ότι η εξουσία δεν κρατάει άνθι Έτσι είναι. Έτσι είναι η εξουσία... Το έρχεται. Ναι, σε αίμα και λάσπη. Και θα πάμε, προχωρήσουμε πέντε χρόνια μετά το 85 όπου... Ο 15-χρονος Μιχάλης Καλτεζάς πέφτει νεκρός από το όπλο του Αθανάσιου Μελίστα. Ε, ε, το χτύπημα ήταν στο πίσω μέρος του κεφαλιού, από απόσταση 20 μέτρων, καθώς ο Μιχάλης έτρεχε να φύγει από το σημείο. Ε, το χρονικό είναι ότι η πορεία, η πορεία ξεκίνησε και τελείωσε ομαλά, χωρίς επεισόδια. Ε, και μετά το τέλος της πορείας και ενώ διαδίλωτες διαλύονταν σε κάποια, κάποια ψισαριά εκεί στα εξάρχια, σταματά για φαγητό μια ομάδα των ΜΑΤ. Από το σημείο περνά μία πορεία αναρχικών που ηρωνεύτηκαν, λέει, τους αστυνομικούς. Ενώ την ίδια στιγμή κατέφθασαν στο... συνάδελφοι των Μπάτσων στο σημείο ε... και περίμεναν σε μία σταθμευμένη κλούβα. Εν τω μεταξύ πολλαπλασιάζονταν και οι σύντροφοι και άρχισαν να καταδιώκουν τους αστυνομικούς. Ε, σπάτσους και τα επεισόδια εξαπλωνόντουσαν στο κέντρο της Αθήνας. Κάποια στιγμή, ε, ομάδα διαδηλωτών συμπεριλαμβάνω και του καρτεζα, έβαλαν φωτιά με βόμβες Μολότοφ στην Κλούβα έτσι αναφέρει το άρθρο στην οποία ήταν μέσα και ο Μελίστας. Μετά από αυτήν την πράξη και ενώ αποχωρούσαν ε, τρέχοντας προς στην πλατεία εξ αρχείων Στη διασταύρωση των οδών Στουρνάρ και Μπότσαρη, ο Μελίστας πυροβολεί και σκοτώνει τον Καλτεζά. Τα το στενοφόρο μεταφέρει τον Καλτεζά στον Ευαγγελισμό, που διαπιστώνεται ο θάνατος του. Αμέσως μετά το θάνατο του Καλτεζά, καταλήφθηκε από αναρχικούς ένδειξη διαμαρτυρίας στο παλιόχημείο στη Σόλωνος και το Πολυτεχνείο. Το πρωί της 18 η Νοέμβρη δόθηκε άδεια από την Επιτροπή Πανεπιστημιακού Ασύλου με πρόεδρο τον Μπρίτανη Μιχάλη Σαθόπουλο να μπει αστυνομία στο χημείο. Η εισβολή έγινε με χρήση δακρυγόνων για πρώτη φορά μετά το 76. Και μπα, συνέλαβαν 37 άτομα τα οποία ξυλοκόπησαν ενώ λίγοι κατάφεραν να διαφύγουν και να φτάσουν στην κατάληψη στο Πολυτεχνείο. Και αυτή ήταν και η πρώτη άρση ασύλου από την επίσημη θέσπιση του το 1982. Ύστερα από τα γεγονότα ε, υπέβαλαν τι παρετήσεις τους για, ξέρω, α, για το φένεστε, Ο υπουργό Εσωτερικών Τότε και Δημόσιας Τάξης Μένιος Κουτσογιοργάς Άρη και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών της Δημόσιας Τάξης Θανάσης Τσούρας. Τι οποίες ο πρωθυπουργό που αναφέραμε στο προηγούμενο ζήτημα, που δεν ήταν πρωθυπουργό ακόμα, Ανδρέα Παπανδρέου, δεν τις έκανε δεκτέ. Με απόφαση του Τσούρα απομακρύνθηκαν από τι θέσει του ο αρχηγός της τη ελληνική αστυνομία Γιώργο Ρωμοσιό, ο κλαδάρη ασφαλεία τάξη Μάνόλη Μποσινάκη και ο γενικό διευθυντή αστυνομία Αττικής Στέλιο Τζανάκη, προκειμένου να προχωρήσει έρευνα σε βάθο. Λένε. Στις 30 Νοεμβρίου μετά από εισήγηση του Θανάση Τσούρα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να επανέλθουν στις του. τους Ηρωμοσιός και Μποσαν... Μποσυνάκης οι επιστροφές, όλο να παρετηθούν και όλο πίσω Όλο τους παραιτούν και όλο πίσω Και το αιτιολογικό ήταν ότι δεν έφεραν ευθύνη ε, Στις 26 Νεμεμβρίου μετά του 1985 η 17 Νοέμβρη σε αντίπονα για τη δολοφονία του Καλτεζά επιτίθεται με βόμβα σε κλουβατομάτ ε, στο ξενοδοχείο Κάραβελ ε, Ο Μελίστας καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 2,5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή και σε δεύτερο βαθμό αθωώθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 1990 από το μεικτό όρκο το εφετείο με ψήφους 6 προς 1 ε, οι πέντε υποστήριξαν πως πρόκειται για ανθρωποκτονία από πρόθεση εν βρασμό ψυχή, ψυχικής ορμής σε κατάσταση άμυνας ε... Είχαν πει μάλιστα ότι ο Μιχάλης ε, ε, ο λόγος που πυροβολήθηκε ήταν επειδή έτρεχε και πηδούσε άτακτα και τον βρήκε η σφαίρα που δεν ε, ήταν για αυτόν έτσι είχαν εμείς δικαστήρια. Αυτά από εκείνη την εποχή. Να θυμόμαστε πάντα ότι 17 Νοέμβρη δεν είναι γιορτή. Τα γεγονότα γύρω από τη δολοφονία του Καλτεζά είχαν σαν συνέπεια να τερματίσει το κλίμα συνένεσης μεταξύ αστυνομίας και πολιτικά ανήσυχων πολιτών. Έτσι αναφέρεται εδώ. Όπως αυτό επικρατούσε σε μία στα πρώτα χρόνια του, του ΠΑΣΟΚ κατέρευσε ο μύθος της αστυνομία που βρίσκεται στην υπεράσπιση του πολίτη, του μύθου που έκτισε το ΠΑΣΟΚ τα πρώτα του χρόνια και φάνηκε ότι η αρμοδιότητά της ήταν η καταστολή των πολιτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων ε, και πόσα ακόμα μπορούμε να, να φέρουμε για το για τα που επακολούθησαν Αυτό ήταν το αφιερώμα λοιπόν για να δίνουμε και νόημα στο σύνθημα Κούμις Κανελοπούλου, Μιχάλης Καλτεζάς Αλέξης Γρηγορόπουλος Αυτή είναι η Ελλάς Θα προχωρήσουμε στο κλείσιμο της επομπής θα σας για αυτή την εβδομάδα ήταν η εκπομπή «Εμείς τώρα ξυπνήσαμε». Μεταδίδεται κάθε Κυριακή περίπου στις δύο η ώρα. Δύο και, κάτι, δύο για και όσο, κάτι. Για όσο πάει. Από ακριβώς πήγαμε στο «Και κάτι» Α, Αυτά είναι. Ε, και με την συνέπεια που μας χαρακτηρίζει τα λέμε την επόμενη Κυριακή στις δύο για... ώρα. Για όσους μόλις ξύπνησαν και για αυτούς που ακόμα κοιμούνται, φυλάκια. Τα πάμε. Yellow Yellow Drifters, ένα κομμάτι που γράφτηκε για τον Μιχάλη Καλτεζά.